Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή Τσάρκα στα νησιά στου 104 και 9. Σήμερα το ταξίδι μα κατευθύνεται προ την Κρήτη. Στην Κρήτη ενό ιδιαίτερου ανθρώπου. Σήμερα καπετάνιο στο πλοίο μα είναι ο μεγάλο, ο κρητικό, ο Νίκο Ξιλούρη. Φέτο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το φευγιό του. Συγκεκριμένα ήταν 8 Φεβρουαρίου 1980, όταν ο ψαρονίκο έφυγε για άλλου τόπου. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για την εκπομπή για μένα προσωπικά αλλά και για το σταθμό και για τη Σαντορίνη ότι σήμερα μαζί μας είναι η κυρία Ουρανία Ξηλούρη η σύζυγός του, μια αρχόντισα με όλη τη σημασία της λέξης που από αυτήν θα προσπαθήσουμε λιγάκι να μάθουμε κάποια τα χαρακτηριστικά του Ψαρονίκου Κυρία Ξηλούρη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ 30 χρόνια χωρί τον ψαρονίκο. Ναι. 30 χρόνια είναι. Πώς το βλέπετε. Πολλά αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά όταν χάνεις τον άνθρωπο σου. Πώς βλέπετε μόνο είναι. και μόνο το γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια ο Ψαρονίκος υπάρχει ακόμα στους νέους. Ακούνε συνέχεια ξυλούρι μεβαίως. Ολοένα και περισσότεροι. Ε, ξε, χωρίς ίσως να μην τον έχουν γνωρίσει και ποτέ. Απ' τα ακούσματα των γονέων τους. Πώς το κρίνετε αυτό? Ε, ίσως ο Νίκος μεταξύ των άλλων χαρισμάτων που είχε, είσαι για το χάρισμα να κατακτεί τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους. Δεν έχουν, δεν έχουν ηλικία οι θαυμαστές του Νίκου. Από τα μικρά παιδιά, όσο παράξερουν και φαίνεται, μέχρι τους μεγάλους. Ε, όλοι τον αγαπούν, Όλοι τον τιμούν, όλοι τον σέβονται και αυτή η αγάπη τον κρατάει ζωντανό. Γιατί, γιατί αγάπησε τον κόσμο, στάθηκε όρθιος τον κόσμο προστά σε κάθε πρόβλημα. <Συγλίδι> Από την αρχή τελείω. Συνεχίστε. Ο Γίγκος ήταν για όλους και για όλα. Ήταν ένας άνθρωπος του δοσίματος. Δεν μετρούσε ποτέ τι έδωσε και αν έπρεπε να Πει... Ήταν τελείω ένα σύνολο αξιών. Εγώ είμαι περήφανη που μιλώ μαζί σου, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που μιλώ μαζί σου, που επικοινωνώ με τη Σαντορίνη, που την αγαπώ πάρα πολύ, ε, και ο Νίκος το ίδιο πάρα πολύ. Την αγαπώ με τη Σαντορίνη γιατί είναι η Σαντορίνη, αλλά την αγαπώ και για έναν αγαπημένο άνθρωπο που έχουμε εκεί, Εκτός τη Μαρίζα έχουμε και το Μανώλη το Λυγνό, ένα σπουδαίο σαντορινιό συντοπίτη σα και πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο. Τον ευχαριστώ προσωπικά και για τη φιλία του και για την ανθρωπιά του και την αγάπη του στον Νίκο και σε μένα και στα παιδιά του στη στήριξή του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα αυτό να το πω. και σας λέω ότι εκείνος ξέρει να σας μιλήσει πιο καλά δεν θα σας ενοχλήσω πάρα πολύ μόνο δύο μικρές ερωτήσεις ναι. είχατε πει κάποτε ότι ο Ψαρονίκος ήταν ελεύθερος ελεύθερος ήταν τι ελεύθερος σημαίνει ελεύθερος ψυχή. ελεύθερη ψυχή ελεύθερος άνθρωπος δεν δίπλωσε ποτέ τα φτερά του μόνο όταν ήρθε ο θάνατος Μα, αλλά μέχρι και σήμερα όμως τότε τον και τα δίπλωσε δεν ήταν δίπλος ποτέ και ένιωθε ελευθερία από μέσα του και παντού Η αιτία που γνωριστήκατε ήταν ένα πανηγύρι Ναι, στο Το, χωριό στο μου χωριό... ήταν απόκριες όπως τώρα το οποίο παρεπιπτόντως σας είχε δει σαν πρωτοχωρέφτρια και έπαιζε έτιαξη, εκεί. Ναι, έχω έλεγα κυρι... εγώ οι νέοι παιδί μου οι όμορφοι, οι νέοι, είναι πάντοτε έχουν, είναι χαρισματικοί να χορέψουν, να τραγουδίσουν. Έχει κυρί... συναντηθήκαμε και εμείς νέους εκείνους, ναι εγώ συναντηθήκαμε. Για να κλείσουμε αυτή τη μικρή κουβέντα, η κυρία Ουρανία Ξυλούρη, mm. πώς βλέπει σήμερα την παράδοση. Υπάρχουν εγώ, άνθρωποι που υπάρχουν τη στηρίζουν. Άνθρωποι, υπάρχουν, Πιστεύετε ότι. Ναι, υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν. Χορεύουνε καλά. Είναι η χαραμάδα. Είναι η χαραμάδα. Γιατί δεν βλέπει τίποτα. Αλλά βλέπεις μια χαραμάδα και λες μου, κάτι γίνεται. Βλέπω εγώ εδώ στο μαγαζί. έρχεται τον κόσμο και ζητάει τα καλά. Ναι, τα, τα καλά. Τα καλά. Και υπάρχουν. Χορεύουνε, χορεύουνε. και ωραία. και λίγο έτσι με επίδειξη θα την έλεγα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά.